Νύχτα, <Το> μεταφορά έδρας, αλλά φωτογραφία στον τοίχο το Πα, Πα, Πα, παρουσιάζει ένα <Το> διακόπτης από πάνω, πιχέρια δεμένα στο πληθρολόγιο, μάτια διατάζουν <Το> μύτη, <Το> Λοιπόν, μύτη κατεβάζει το διακόπτη χίλι φιλάνε τη φωτογραφία.